Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές τήξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας Είναι παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Τρει mm. συνδίμακοι από το Λαμιάρ. Mm. Ρε ανθρωπάκι πέτρινε βούδα με τις τρεις μάπες Που σε λένε να πούμε βυσνού, βραχμά και σίβα Λες αδερφάκι μου κι σε λαχανάς και όλο αλλάζεις ονόματα Ένεκα οι Ρε μυστήριο παιδάκι της μάγιας που έπεσες και ακρίδεψες όλη την ίδια Και τους πούλησες πράσινο φούμαρο περί και περί εξαέρωση του όν ρε που πέφτουνε μέσα στο ποτάμι το γάγκι κάτι άπλητα κορόιδα να ξεπλύνουν τα αμαρτήματά τους και κάνουνε επιτέλους ένα μπανάκι και ξεβρωμίζουνε τις ποδάρες τους τις μακιασμένες ρε σου χτίσανε παλάτια από ροζ μάρμαρο καθώς ο πας κορόιδο χτίζει παλάτια σαφεντικά του και ο χτίστης κάθεται συναπόξω και πέφτει ένα παράκι και λέει μεγάλο πράμα έφτιαξα και καμαρώνει ο σε μπαλκόνι Ρε που έχουνε να λένε ότι κάτι φακυράκια δουλεύουνε το γιόγκι και κάθονται κάπου τριάντα χρόνια στον αποδάρι και αφήνουνε το μαλλί τους ακούρευτο και τρέχει απάνου κουκουναρό ψηρα τρελή. Ρε μεγάλε δάσκαλε και ασκητή, πού σου να και βγήκε στο ζήτουλα να κονομήσεις τις μάσες και καθώς να κάτω από τα δέντρα να μη σε βαράει ο ήλιος η σου τι ξέρεις περί γρόσο και περί ψίστη και περί κοκαλάκια Με δεν τίποτα δεν ξέρεις Το οποίον τέτοιο κορόιδο βούδας είσαι Και κρίμα στη μόρφωσή σου και την οικογένειά σου Γρόσος, ψίστης και κοκαλάκιας να πούμε είναι κι αυτοί τρισμούρες σαν τις δικές σους καμένες από την πίνα την ξεγυριστή και από την ατσιγαρία την καριδάτη και από την αναποδιάτη ραφτάδικη. Κάθονται το λοιπόν και τρεις στο πάνε κι έρχονται τάκα, τούκα, τα κατούκα τα μορτόρια, κάνουνε βουτιές στα γλαρόνια μου λης μπανίσουν ικαναψάρι που βγήκε να δει ποιος τραγουδάει στα φεστιβάλια. Τραγουδάει θάλασσα σε αγάπη στην ακρογιαλιά και της λέει λόγια να πούμε ακατάλληλα που έτσι και τα ακούσει λογοκρισία θα δυσκολήσει κολλήσει το απαγορεύεται για ανηλίκους Του βαράνε τη μύτη τα τηγανιστήρια με το καλαμαράκι και με τη μαρίδα και στενάζει τη βαθιάς πηγάδας ο μάγκα ο κοκαλάκιας Για δες κύριε λέει Εκεί τηγανίζουνε και εδώ πεινάμε κι ακούει καμιά μπύρα που κάνει καλό Και κάνει και μπαφ με το άνοιγμα ο ψήστης Και γλύφεται αδερφάκι σ' αγάτο σιλιακάδα Πίνει ο κόσμος κορόιδα Μονάχα ο Γρόσος δεν μιλάει Καθώς και ο Γρόσος είναι άνθρωπος της βαθιάς σκέψης Και το έχει ανθιστεί το πονηρό Έτσι και δεν έχεις νύχη να ξυστείς Κανένα δεν σε ξύνει κι άδικα τραγουδά σου Κανένας δεν σε προσέχει στο λιγμό Και κουνήσου για να μην την περάσει με μολόχα. Ούτε ο γρόσο ούτε ο Ψίστης, ούτε ο Κοκαλάκιας Είχαν ποτέ στου παρτίδε με τα κόντρα του νόμου Τώρα θα μου πεις πώς γίνηκε και κονομήσανε τέτοια ονόματα Καθώς ον αλλιώ τους βάφτησε ο κύριος νουνός τους μια φορά και έναν καιρό ε, Αδερφέ μου, άμα τραυγεσαι πάνω στην κουρελού Την παθαίνει και δεν το ανθίζεσαι ο Γρόσος να πούμε πού είχε βγει Ψάλτης ήτανε Καλή φωνή Τον άκουσε κάποτε ο Μακαρίτης ο παπαϊωάνου Καλή κερίο ο περέτες Θέλω να δω τον Πάπα τέτοια Τον πήρε στο κάρο Κοτσάρισε ψαθάκι Έτρωγε στη Μασκοτίτσα το υπόγειο με πίστοση Βάζανε καναγιουβέτσι τα βραδάκια Μετά την παράσταση το λάλαγε Κατά πω πρέπει καλά τη βόλευε Ήρθε όμως και πέθανε ο Μα Καλός άνθρωπος, διαλύθηκε το μαγαζί Βρέθηκε ηθοποιός ο Γρόσος Και πήρε σβάρνα τις επαρχίες Με τα μπουλούκια Παίζανε έργα βαριά να πούμε Η Παναγία των Παρισίων Ο αγαπητικός Βοσκοπούλα Σε δύο ορφανέ Πώς τα καταφέρναν έξι νοματέοι Και βγάζανε 42 ρόλους Αυτό είναι άλλη φτιάξη Και πρέπει να ξέρεις πρακτικά Για να τη βολέψεις Κι ούτε ήθελε και μελέτη το πράγμα σου λέγανε απόψε παίζουμε αρχισιδηρουργό Ρώταγες πώ με λένε και από πού βγαίνω Τα αρέστα, τα κανόνιζε ο υποβολέας Κι ό,τι πέτρα πετάξουνε τέτοιο βότσαλο μαζεύεις Στα μικρά χωριά τους πλερώνανε δύο ο Ατίν είσοδος Και κονόμαγε σαράντα πενήντα βγάου καθένα μερτικό Και κλαίγανε κερίες με τα τσεμπέρια Πολύ αισθαντικά που ο κόμεις, να πούμε ήταν παλιόμαρκα Αλλά τσουλήθρα σε τσουλή Έπεσε στον Ταβά μετάχριστα ο Γρόσος Βγήκανε κάτι φιντάνια που κάνανε πια παραστάσεις ευπρόσωπες Άκου κάτι μυστήρια χώνευτα Να σου τον άνεργο και φουκαρά Να λιάζεται κοντά στα καλαμαροχτά ποδαρέστος από κοσαράκι τρίπιο Ο ψήστης δούλευε στο μελόδραμα και αυτός κόρο Καλή φωνή Την αμόλαγε κάθε πρωί στο παλιό Ολύμπιο Και στάβρωνε το λαιμό του Σήμερα είναι μια χαρά το σκουήλο μου Τότες Γιάννης Αγγελόπουλος, Μουλάς, επιτροπάκις Ούλη μαζί ένας ριγκολέτος Να αναστενάζει ο βέρτης από τα γόματά του Ήρθε το άτιμο και έγινε κρατικό. Μπήκαν οι οργανωτέ, βγήκαν οι καλλιτέχνε. Τι να κάνει ο ψύστη που δεν ήξερε και γράμματα. Είπε μια τουρνέ στην Αφρική, τα κανόνισε, από βράδυ έπεσε σε μια πασέτα. Του φέρανε δυο τέρτσα, του φάγανε τα νάβλα, πάει Αφρικα. Αφρική. Μπήκε σε μια ταβέρνα, κόρο με την παλιά καντάδα. Τον πήρανε στο όμοικρον ένα βράδυ και του πετάξανε σάλτσα μπελντέ. Τι καταλαβαίνουν από καλλιτεχνία οι πιωμένοι και οι αμόρφωτοι μουσικός. Να σου τον αλλιάζει τον αφαλό του και να λέει περί τι το ρούφο και περί φλέτα. Τον σαλιάπιν δεν το χώνευε καθότι μπάσος και αντίζυλος. Ο κοκαλάκια δεν είχε φωνή Και γλίτωσε να πούμε τον ντομάτό μου Αλλά έκανε τον πανηγυρτζή και βολευότανε άριστα Είχε και τα δικά του Το τέραν και το κίτον Το τέραν να πούμε το είχε σκαρώσει από στόκο Το βάλε μέσα σε μια χιλιάρα μπουκάλα Και είχε τρεις αφαλούς και ένα μεσανό οφθαλμό Όσο πολύφημο ο κύκλοπας Όσο χάνει πατήρ του νεογνού Το κείτον ήταν μια ξερή φώκια που σε κοίταζε και σε έπιανε η θαλασσινή αναγούλα και έφευγες για να μην δύρεις τον κοκαλάκια το οποίον καθότανε με την κουδούνα στην είσοδος της τέντας και φώναζε «Περάστε με φραγαβιό να δείτε τι θάγματα ποιή η φύσης το οποίον το τεραστούτο όπερ κατασκεύασε η ανατομία πολύ ξεγυρισμένο και ώστι δεν το θαυμάξει, θα πάρει πίσω το διφραγκό του περικαλό» Κι όσο να'ναι πέφτανε εξήντα γαφί Και το βγαζε το μεροκάματο ο κοκαλάκιας Αλλά τούρθε του κερατά να παν να παίξει με τους βλάχους Και τρακάρισε πάνω σε ένα γεράκι που τα χτένιζε τα χαρτιά Και στο τέλος του λέει Τα παίζει ρε σύ, τα τέρατα και τα κύτατα Και τα χάνει με δυο άσους καπάκι ο κοκαλάκιας εφό και τούμινε και το παρατσούκλι αφού φώναζε όλη ώρα Φέρε κόκαλα να του φέρουνε μάρκες Και βράσωνε τώρα στα αρέσα του Να λέει εμείς οι καλλιτέχνε Και να κλαίει τη μοίρα του Τη φθονερή των καλλιτεχνών Που είναι οι αδικημένοι εν το κόσμο τούτο Αλλά αναγνωρίζουνται με τα θάνατον Να το βράσω Περι αναγνώριση και το καλό της Κάθεται το λοιπόν ο γρόσο που διάβασε κάποτε περί και έκανε παρέα με το μακαρίτι τον ταχράμπει. όποιος θυμάται όλο τον θάβανε και όλο έβγαινε ανέγγυκτος μέχρι που κλατάρισε και τον θάψανε και δεν ξαναβγήκε και συλλογίζεται τα μυστήρια περί Φακύρι Λύκη και αυτά και μετά πάλι κάτι θυμάται και πετάει την παρόλα του Οι Φακύριδες δεν τρώνε Ο Περσυνάδελφοι Μάστα και εφόσον είμαστε φακύριδες Διατί περικάλω να μην τη δουλέψουμε τη φτιάξη Καθάρισε τη φάβα Σήμερον για σου και τέτοια κομμένη Διότι δεν πιάνει το παραμύθι Ο κόσμος ξύπνησε έτσι Δεν έχουνε καλή τεχνία μέσα τους Εντάξει Τι θέλει πιάτσα όμως Κάτι καινούριο Το οποίον έτσι και τη τον τρεσάρι Στο παίρνει και στο πλερώνει συνάλλαγμα Ήγουν Πεινάμε που πεινάμε Να γίνουμε φακήριδες Καλή κουβέντα για άκρη κλωστή Στην κουβαρίστρα που λένε ελπίδα Να ξηγηθεί όμω τι εννοά Ο κύριος Γρόσος Ανοίγει το χάρτη ο Γρόσος Και δείχνει τα σχέδια Ξέρω μέχρι δύο γκρόσες κόλπα Τι κόλπα Ταχυδακτηλουργικά Καθώς και δούλεψα με τα χράμπαιη Ωραία Σας τα μαθαίνω Μοντάρουμε τη φτιάξη και τον τίνουμε στο Ινδικό Πού θα βρούμε σόδρακα Σε δόνια κι ό,τι ορθός Παίρνουμε μπάλα την επαρχία Με τι Φορτηγόλα χαναγορά του Προχώρα Λέμε ήρθαν τρει τρισμάγια από... που Βάστα να βρούμε ένα χωριό Ινδικό Από πού σε ρε κοκαλάκια Από τη Λάμια Εντάξει Τρεις μάγοι από το Λαμιάρ Θα το φάνε Πάκου Ένα Ένας από εμά ποιος έχει λέγει Εσύ να πούμε Διότι τα ψήνεις και σε είπανε Μιλάς τσάτρα πάτρα το ελληνικό έτσι Και εξηγέσαι με το νόημον κοινό Ο κοκαλάκιας και εγώ ξέρουμε μόνο εινδικά Πού τα μάθανε, Σουρδούμ πουρδούμ καρδάμ ταρδάμ Τέτοια θα λέμε ρε και εσύ θα μεταφράζεις άμα τη ξέρουνε εινδικά συνεπερχία Σακουλέφτηκα. εντάξει τη βολεύουμε με κόλπα με τα βίβαση σκέψεως και τέτοια κάνουμε και το νερό κρασί και τα άλλα με τα μπαλάκια να δεις κονομάμαι για δεν κονομάμε και λέμε και το ροσκόπιο τι είναι αυτό να που κοιτάς τα αστέρια και του λες αν η κότα του θα γεννήσει κοκορόπουλο ή δίκορκο τέτοια Έγινε Έγινε είναι μια κουβέντα Γιατί τρεις μήνες πήρε η δουλειά Ώσπου να μονταριστεί στα τέλεια Του τρίο των μάγων από το Λαμιάρ έψισε δηλαδή την κόμενα την πετρούλα ο κοκαλάκιας και έβαλε στην ακούμπα τυραπτομηχανή Βρήκε έναν που νίκιαζε από και κοστούμια βλάχικα οψίστης και του ταξεπόντους από τη δουλειά να τους βολέψει στο βεστιάριο Έριξε στο δανικό ένα φίλο με κατάστημα σουβλάκια ο γρόσος Τυπώσανε ξόφυλλα για ρεκλάμα, ράψανε, κόψανε τα ειδικά του στα ρούχα Ρίξανε έναν παράτο τζουκαλά που νίκιαζε μουσια και και στα θέατρα Και του πήρανε τρίχες με πίστοση Και το κυριότερο γυμναζόντουσαν στα φακυρικά και συνταχυδακτηλουργικοί θάλασσα τα κάνανε στην αρχή Λίμνη πιο ύστερα, στέρνα μετά Και στο τέλος λεκάνη με νερό τα καταφέρανε Με τη μεταβίδαση τα πράγματα ήταν εύκολα Λέει μυστικά ο θεατής να πούμε μια πόλη αθήνα. Εγώ σε διατάσω ειδικά να βρει τι έγραψε αυτό πέντε μέτρα μακριά. Σου λέω τι λέξει με τα πρώτα γράμματα ένα-ένα. Αμπγρι, -ένα. παίρνει το α. Θαβόρ, παίρνει το θήτα. Ιρμα, παίρνει ητα. Νουμαρ, παίρνει το νου. Και τη φτιάνει στην Αθήνα Και ο άλλος μένει με ανοιχτό το στόμα Ρε που το βρήκε ρε. Τέτοια πολλά και πως και τι Και οι πλουτισμοί Και πράγματα που τα βλέπεις και αποράς Πέρασε η προπόνα Βάλανε τα μαγικά τους Σε μια παλιό κασα τη ούνδρα Η μάχη Και καβαλισαν ένα φορτηγό Που πάγαινε άδειο κατά την Πελοπόννησο Είδανε μια ταμπέλα Άνω ελατίτσα Εδώ θα κατεύουμε Κατεβήκανε, ανοίξανε την κασόνα, βάλανε τα Ινδικά, κολλήσανε στο κεφάλι σαρίκι, κολλήσανε στο πηγούνι μουσοι, πρωί πρωί να σου να τους γαβγίζουν κυτρινό σκύλοι αγριεμένοι και αμάθητοι από ίδια. Στο μεγάλο καφενέ ναι, εξηγηθήκανε του καφεντζί. «Να πάρεις άδεια από τον οματάρχη περί παράσταση και ότι πιάσουμε δύο κομμάτια». Έγινε κι αυτό, βγήκε ο τελάλης με την κουρδούνα. Απόψη γύρθαν οι τρεις του ξερού όπως του λένε Θα κάνει μια πράματα και φάματα να συμφύγει ο νους Άγκισου μη χλυμπύρι του καφενέ Τρία φράγκα Ισούδους και τα παιδιά ένα να δείτε τι έγινε στην άνω ελατίτσα να χάσει το ελατήριο καθίσανε και τρει μάγια από το Λαμιάρ και παραγγείλανε τις σουζάρε τους και τα λέγανε μεταξύ τους Ινδικά Σουρφούμ Καλούμ με τσιάμ και την καταπινούν την υπόθεση σου και θαυμάζανε τα παιδιά την ξένη γλώσσα Είχανε μαζευτεί κεφαλόπουλα γύρω τους και τρέχανε σμανάδες τους Μάνα να δεις μάγοι Μέχρι να πούμε που έγινε ζήτημα να πάνε το βράδυ στους μάγους όλο το χωριό Χωρία που ο Διερμηνέας ο ψήστης ότι μπορούνε να κάνουν πολλά καλά στον τόπο Καθώς είναι μάγοι της καλής μαγεία. και δεν ξέρουν κακά μαγικά ως βρέθηκε και μια αφιά αντριάννα Και τους έστειλε το μεσημέρι κεφαΐ Με λιτζάνες γιαχνί και ψωμί και ανθωτήρι Καθώσον καλό είναι να τους έχεις φίλους τους μάγους Δεν ξέρεις τι γίνεται στηθηκαν λοιπόν κάτι βαρέλια Απάνω μαδέρια Έγινε μια σκηνή μέγλα Έφερε μια βελέτζα για να την κλείσει ο καφεντζής, όλα καλά Αλλά ο άτιμος ο κοκαλάκιας Έπινε συνέχεια ούζο μέχρι που του κάνει την παρατήρηση ο γρόσος Σταμάτα γιατί θα τα μπλέξουμε Μη φοβάσαι, σηκώνω σπίρτο Σπίρτο σήκωνε ο κοκαλάκιας, αλλά τα νεύρα του δεν τα σήκωνε Διότι έτσι και έπινε δυο γρόσες ποτήρια τον έπιανε ταλιώτικο και γινότανε καυγατζής και σαματατζής Και δεν σήκωνα αντιλογίε όταν από επιλογεία. Ο φουκαράζο ο ψήστης, που έκανε όλη τη δουλειά Τον τράβαγε απ' το γιακα Αδελφέ μου, φρενάρισε, διότι μας βλέπω να μας δέρνει τρία Δουλειά σου, διερμηνέα» Τέλος πάντων, έπεσε ο ήλιος, ανάψανε τα φώτα Φάγανε το γιώμα τους ο κόσμος... και αρχενέψανε να έρχονται... λες και παγένανε σε μάτς πρωτάθλημα. Πέφτανε τα τριαράκια και τα φραγκάκια... μπαίνανε... φρακάρισο καφενές... διακοστόσινο ματέι... δεν έπερν σταμάτησε το ραδιόφωνο... βγήκε ο ψίστης και μίλησε στο νοήμον κοινό. Κυρίε <Καιρία> και κύριοι... εμείς τρει μάγκοι εξ Λαμιάρ, ίδια, Απόψη θα σα παρουσιάσουμε μεγάλα και περίεργα περάματα τα οποία όλα οφειλόμενα ει μαγεία. μαγία. Ήρθε ο Γρόσο, υποκλήθηκε, εσκρούμε, κρούμε, χρούμε Έκανε τα παιχνίδια με τα μπαλάκια Καλά πήγαινε Χειροκροτήσαν οι θεατές Πάνιουρ βγκαλιούμ Μετέφρασε ο ψήστης Τώρα θα βγάλει πανιά από τον άνεμο Βγήκαν και τα πανιά Σταυροκοπήθηκε μια περασμένη μισότριβη κύριε λέισον Έφτασε και η σειρά του κοκαλάκια Φαρούμ με φέντι Φώναξε ο ψήστης ο Φαρούμ Εφέντης ο κοκαλάκια, Αδερφάκι είχε οικονομήσει μια μισάρα τυρναβιώτικο Και της ξηγιότανε άσχημα μέσα Ξανάβαλε τι φωνέ φαρούμεφέντη! ο ψύστης. Φαρούμ Εφέντη Ο Φαρούμ δεν έβγαινε Αυτός Φαρούμ Εφέντη με πέραμα τελεπάτια Εξηγούσε ο Διερμηνέας Ο Φαρούμ όμως τις άφαντης Μπήκε μέσα ο ψίστης και τον έστρωσε στην πίεση Κάνεις ρε τράγω Εγκαλάντε Σηκωτός και με μπότζι βγήκε Καμιά φορά ο Φαρούμ ο Τον είδο ο γλώσσος Και τα χρειάστηκε Μέφησε ο άτιμος Και θα μας τα κάνει λαδόξιδε Στάθηκε όμως καλά ο Φαρούμ φέντη και τη βόλεψε. Με το πείραμα το πρώτο καλά και ωραία Μόνο που πάνω στα κέφια του Του ξέφευγε και σιγά κανένα ελληνικό άσεμο Ο τον έσθινε Σκασούν, βρεούν και ρατούμ Θα μα μυριασταρούν τη βιόλα του ο μάγκα. Και όπω του φεύγει πιο δυνατά μια κουβέντα, την ακούνε κάτι παλικάράκια από την πλατέα. Ρεσί, λέει ένα, μα δουλεύουνε. Τι είναι, δημάγει, αυτό μιλά ελληνικά, Έλληνας είναι. Κάνει να ταμπαλώσει ο φουκαράς ο ψύστη, πετάγει το κοκαλάκια. Τι πω, είσαι. Γιατί ρε, τράγω. Αφού μιλάς ελληνικά Εγώ ελληνικά δεν είσαι καλά Απατεώνες το κακό σου τον καιρό Αυτό ήταν Και έτσι άρχισε ο Σαματάς Και μετά του στράβηξε μέσα ονοματάρχες Και το χειρότερο Κατεσχέθησαν και τα όργανα της απάτης. Άντε τώρα σύ να γυρίσεις πίσω τα γένια και το βεστιάριο και να πάρει τη μηχανή από την ακούμπα και η πετρούλα το οποίον κύριε Βράχμα, βισνού και Σίβα πολύ άσχημα μας μπλέξατε και κρίμα την επιχείρα που θα κονομάγαμε αλλά άμα είσαι κορόιδο και τα πίνει, τι περιμένεις. Ναι ε, ρε μυστήρι που μπαίνεις μέσα από τα κάγκελα στο κρατητήριο τη Άνουε Λατίτσας Τι θα λένε τώρα εκεί πέρα στο μακρινό το ινδικό λαμιάρ περί το χάλι μας.